ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τον επίσκοπο που με την ευλογία του θα ακουστεί σιγά σιγά. Λοιπόν, ευχαριστούμε την πρόσκληση καταρχήν τον επίσκοπο που με την ευλογία του γίνεται ό,τι γίνεται και εγώ ε, τους πατέρες και τους αδελφούς που οργανώνουν αυτή την προσπάθεια. Το θέμα λέει ναι ώρα μηδέν το μήνυμα ελήφθη μπροστά στην οργή των νέων θα αρκεστούμε στην απόρριψή τους ή θα αναλογιστούμε τις ευθύνες μας σαφώς περιγράφει μια πραγματικότητα και έναν προβληματισμό για αυτήν την πραγματικότητα θα κάνουμε αρχή διαβάζοντας ένα περιστατικό από το γεροντικό από το οποίο λαμβάνουμε μία αναγωγή και ένα ήθο όσο αφορά την διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων αλλά και του τρόπου που μπορούμε να μεταδώσουμε μια στάση ζωής. Αναφέρεται για τον Αβά Μακάριο, τον Αιγύπτιο. Κάποτε λέει ανέβαινε από τη Σκήτη προς το όρος της νητρίας όταν η πλησίαση είπε προς τον μαθητή του προχώρησε ο λίγο ο μαθητής του προχώρησε πράγματι και συνήτησε κάποιον η δωλολάτρηνη ιερέα να τρέχει του φωνάζει λοιπόν δυνατά ε ε διάβολε που τρέχεις οργήστη με αυτό δωλολάτρης ιερεύς και τον εκτύπησε δυνατά με το ραβδί του κι αφού τον άφησε μισοπεθαμένον, εξικολούθησε τον δρόμο του. Ο λίγον παραπέρα το συνήθισε ο Αβάς να τρέχει και του λέγει «Ο Θεός μαζί σου, ήθε να σωθείς, κουρασμένα γέροντα». Ο ιδωλολάτρης ιερέευς, μόλις άκουσεν αυτόν τον χαιρετισμόν, επλησίασε τον Αβά Μακάριο και τον ρώτησε «Τι καλόν είδες σε μέ και με χαιρέτησε τόσο καλόκαρδο» επειδή σε βλέπω να κουράζεσαι χωρίς να γνωρίζεις ότι αδίκως κοπιάζεις και η δολολάτρης ηρεύς είπε πάλι εγώ εσυγκινήθηκα από το χαιρετισμό σου και κατάλαβω ότι είσαι άνθρωπος του Θεού ενώ ένας άλλος καλόγερος που με συνάντησε προηγουμένως με ύβρισε και εγώ τον εκτύπησα μέχρι θανάτου ο Αβάς Μακάριος σε κατάλαβε ότι επρόκειτο για το μαθητήν του. και ο ιερεύς ιερεύς αφού αγκάλιασε τα πόδια του γέροντα του έλεγε «Δεν θα σε αφήσω αν με μοναχό». Λοιπόν, έχουμε τον ιερεύς ιερέα που είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στην άγνοια που βρίσκεται στο σκοτάδι και το πλησιάζουν οι άνθρωποι που έχουν λάβει πύρα της χάρητος του Θεού και της γνώσεως. Ο Μεν Πρότος αντιδρά με ένα ελεκτικό τρόπο διεγείροντας την ενεργοποίηση του σκότος που βρίσκεται στον αλλονάτρη με την εκδήλωση της οργής και της επιθετικότητας. Και από την άλλη βλέπουμε τον Γέροντα τον Αβά Μακάριο που με τρόπο που δείχνει συμπάθεια που δείχνει πόνο που δηλώνει συμμετοχή στην αγωνία και στην αναζήτηση του ειδωλολάτρου. Και αυτό διεγείρει και βγάζει στην επιφάνεια άλλη διάθεση, άλλη στάση από τον ευρισκόμενο στην άγνη ειδωλολάτρη. Λοιπόν, από αυτό το κείμενο λαμβάνουμε μία πρόταση αγωγή η οποία δεν εξαντλείται ούτε επικεντρώνεται σε γνώση εγκεφαλική ή κάποιο παιδαγωγικό σύστημα που στηρίζεται στην επιστημονική γνώση αλλά λαμβάνουμε την εμπειρία ενός γέροντος που πάσχει αγωνιώντας για την αλήθεια που πάσχει αναζητώντας τη χάρη του Θεού και αυτός ο πόνος του του γεννά την δυνατότητα να μην ομιλεί από καθέδρας ή στον αδελφόν αλλά να συμπάσχει ότι είναι ένα, ότι αποτελεί μαζί με τον ιερέα μέλη του ίδιου σώματος με την έννοια της ανθρωπίνης φύσεως και της ανθρωπίνης ενότητος. Όταν η πνευματική ζωή δεν είναι τύπος αλλά άσκηση για να ενεργοποιηθεί η χάρις του Θεού στην καρδιά μας, αυτό μας γεννά την ταπείνωση. Όταν είμαστε διασφαλισμένοι και οχυρωμένοι σε κάποιους θρησκευτικού τύπους που μας γεννούν τη βεβαιότητα ότι είμαστε σεσωσμένοι, αυτό δεν μπορεί να φέρει ευαισθησία στην καρδιά μας για να συναισθανόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Αλλά προσπαθούμε να διεκδικήσουμε την ατομική σωτηρία μας, τη διασφάλιση ενός παραδείσου που αδιαφορεί για την κόλαση του άλλου και έτσι μας φέρνει μια διάθεση η οποία δεν έχει να κάνει με, την προσω... με τη συνέστηση της προσωπική κατάστασης του άλλου. Όσο λοιπόν η καρδιά απομακρίνεται από το βίωμα, τότε επικεντρώνεται σε απρόσωπες θεωρίες και διδασκαλίες που δεν σχετίζονται με την προσωπική πραγματικότητα εκάστου προσώπου. Μόνο όταν ο άνθρωπος έχει ψηθεί, έχει ταλαιπωρηθεί και έχει ζυμωθεί μέσα στον πόνο της αναζήτησης, τότε μόνο μπορεί να αποκτήσει αισθήσει για να συναντιλαμβάνεται, να μπορεί να συναισθάνεται την προσωπική κατάσταση κάθε ανθρώπου. Επειδή η ζωντανή σχέση με τον Θεό είναι κάτι που το θεωρούμε απόμακρο ή το αμφισβητούμε στην ουσία ή γιατί δεν το έχουμε προτιμούμε να οχυρωθούμε στη βεβαιότητα των θρησκευτικών τύπων. Αυτό όμως ψυχραίνει την καρδιά μας και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε και να μεταδώσουμε θετική διάθεση στο και φιλανθρωπία στον άλλον άνθρωπο και στην προκειμένη περίπτωση των νέων. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει σε αυτήν την διαδικασία του προσωπικού αγώνος που σημαίνει την απόκτηση της χάρητος του Αγίου Πνεύματος προϋποθέτει ανδρείο φρόνημα προϋποθέτει δυνάμεις γιατί χρειάζεται μεγάλη δύναμη να ζητήσεις στην καρδιά σου την παρουσία του Θεού ενώ στην καρδιά σου αποσυάζει ο Θεό. δεν σιγουρεύουμε τον Θεό στην καρδιά μας επειδή φαινομενικά είμαστε καλοί χριστιανοί αλλά η ίδια η καρδιά μας από το αν έχει ειρήνη ή όχι αν έχει ανάπαυση ή όχι ή αν αυτομάτως τηρεί καρποφορεί τηρώντας τις εντολές του Θεού το θέλημα του Θεού είναι δείκτης ότι όντως κατοικεί η χάρη του Θεού αλλιώς Προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε χριστιανοί, μπαίνοντα σε μια διαδικασία συγκρούσεων και ανταγωνισμών. Η θεραπευτική λοιπόν δυνατότητα εξαρτάται από το πόσο σεβόμαστε την καρδιά μας. Εάν ο άνθρωπος μπει σε μια διαδικασία να έχει ζωντανή σχέση, για παράδειγμα, με τον σύντροφό του, με το σύζυγό του, με τα παιδιά του, εκ των πραγμάτων πρέπει να δει το προσωπικό γεγονό, την προσωπική αλήθεια. Δεν κάθεται να αναπτύξει θεωρίες που διάβασε, οι οποίες του φαίνεται πως ανταποκρίνονται στην περίπτωσή του, αλλά θέλει να δει τι συμβαίνει πραγματικά στην κάθε περίπτωση. Όπως για παράδειγμα ένας πνευματικός δεν καθορίζει την αγωγή από τα βιβλία, τα εκκλησιαστικά το πηδάλιο για παράδειγμα αλλά συνδέει αυτό που έχει μελετήσει από τα εκκλησιαστικά βιβλία σε σχέση με την κάθε ψυχή που οφείλει να διακρίνει ποιο είναι το φάρμακο που ταιριάζει σε κάθε ψυχή. Η ικανότητα αυτή ή διαπίμανσης προϋποθέτει προτίστως την η διάθεση του ανθρώπου ο ίδιος προσωπικά να αγωνίζεται όχι για να γίνει καλός άνθρωπος, αλλά να γίνει κατά Θεόν άνθρωπος και όχι για να γίνει κατά Θεόν άνθρωπος για να εκπληρώσει μία ανάγκη του Θεού αλλά για να εκπληρώσει την πραγματική του ανάγκη για ζωή γιατί αλλιώ δεν έχει ζωή ο άνθρωπος όταν ο άνθρωπος λοιπόν μπει σε αυτήν την διαδικασία ο Θεός να γίνει η ζωντανή του πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι έχει μπει σε μια διαδικασία εσωτερικής διεργασίας εσωτερικής πάλης μιας διαδικασίας από την οποία προσπαθεί να δει τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο τι μέσα του έχει ζωή και τη μέσα του έχει θάνατο. Δεν μπορεί και δεν θέλει να συμβιβαστεί με το ψέμα ενός συστήματος που μπορεί να είναι και εκκλησιαστικό, μπορεί να είναι και κοσμικό. Θέλει να δει αν όντως, η καρδιά του, στην καρδιά του κατοικεί ο Θεός και δείγμα είναι ότι νικήθηκε ο θάνατος. Και δείγμα του ότι κατοικεί ο Θεός είναι ότι ο άνθρωπος έμαθε να βγαίνει από τον εαυτόν του και να νοιάζεται ως σαν τον εαυτόν του για τον συνάνθρωπο του. Αυτή λοιπόν η θεραπευτική ικανότητα έχει την αρχή της στο βαθμό που δουλεύουμε με την καρδιά μας και δεν την απατούμε μέσα από κάποιες βεβαιότητες που μας πείθουν ότι πάμε καλά. Η κάθε σχέση πολύ περισσότερο τη σχέση με τον Θεό αλλά και η κάθε διαπροσωπική σχέση, αν την πάρουμε στα σοβαρά μας δίνει τη δυνατότητα κατανόησης. Μας δίνει την δυνατότητα να Μπούμε στην θέση του άλλου ανθρώπου και να γνωρίσουμε αυτό που έχει στην καρδιά του. Αν δεν βγούμε από τον εαυτό μας και δεν μπούμε στη θέση του άλλου, δεν μπορούμε να συνάψουμε σχέση, ούτε πολύ περισσότερο η στάση μας να έχει θεραπευτική αξία για τον άλλον. Ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στο πλησίασμα των νέων είτε αυτό γίνεται μέσα στον εκκλησιαστικών χωρών, είτε στα σχολεία είτε γενικότερα στην κοινωνία είναι το ότι οι διδαχές μας τα λόγια μας οι προτάσεις μας δεν έχουν καμιά σχέση με την προσωπική κατάσταση του παιδιού ή του νέου αλλά είτε είναι θεωρίες που έχουμε στο μυαλό μας από αυτά που διαβάσαμε είτε είναι οι προσωπικές μας ανάγκες για να εκπληρωθούν οι επιθυμίες μας, οι επιδιώξεις μας τα όνειρά μας, οι στόχοι μας που έχουμε για το παιδί μας αν δηλαδή κατασκευάσαμε μέσα στο μυαλό μας, στη διάνοιά μας μια ιδέα για το τι παιδί θέλουμε να έχουμε για το τι νέων θέλουμε να έχουμε ή πως να είναι η νεότητα χωρίς αυτό να σχετίζεται με την προσωπική κλίση την προσωπικότητα που έχει ο νέος τότε αυτό φέρει μια μεγάλη διάσταση και απόσταση η οποία έχει ως αποτέλεσμα την οργή του νέου ότι δεν γίνεται αποδεκτός και την απελπισία του μεγαλύτερου ότι τελικά πέτυχε και δεν καρποφόρησε η ευθύνη του που έχει είτε η ποιμαντική είτε η ευθύνη του γονιού. Είναι κουρασμένο ο νέο, αλλά ίσω και μεγαλύτεροι από τα πολλά κηρύγματα. Τα οποία δεν έχουν ζωή, δεν είναι έμπνευση ζωή και δεν καταδεικνύουν μια στάση ζωή που να περιέχει νόημα. Αλλά περισσότερο είναι η πρόταση κάποιων κανόνων συμπεριφοράς είτε για να έχουμε μια πετυχημένη ζωή να είμαστε αποτελεσματικοί δηλαδή στη ζωή μας είτε για να πάμε στο παράδεισο δεν είναι όμως στην ουσία ένα λόγος Θεού αποκαλυπτικός Προσωπικός. Τι σημαίνει αποκαλυπτικός προσωπικός. Είναι ένας λόγος που αφορά το κάθε πρόσωπο και είναι ο λόγο του Θεού που αντιστοιχεί για κάθε πρόσωπο για να του δίνει, να του φανερώνει την χάρη του Θεού. Ασφαλώς ένας είναι ο δρόμο που πλησιάζουμε των Θεών. Είναι οδό τη εκκλησία, είναι εδώ στο μυστηρίο. Αλλά ο τρόπος αυτού του δρόμου και τον κάθε άνθρωπο διαφέρει. Σύμφωνα με τον χαρακτήρα του, σύμφωνα με την κλίση του, σύμφωνα με την έφεση που έχει ο καθένας. Πώς λοιπόν αυτός ο δρόμος θα διερμηνευθεί σε κάθε πρόσωπο ξεχωριστά... Αυτό προϋποθέτει αφενός μία καρδιά η οποία έχει εμπειρία αυτού του δρόμου και προϋποθέτει και λόγο που πραγματικά ανταποκρίνεται στον άνθρωπο. Πόσο όμως αυτός ο λόγος έχει αλήθεια προσωπική για να μπορέσει κάποιος να πει κάποιον λόγο που να είναι ωφέλιμος για τον άλλον δεν αρκούντε τα πολλά αρκούν πτυχία, ούτε οι πολλές ψυχολογικές γνώσεις σημαντικές είναι και αυτές εφόδια είναι και αυτά κυρίως όμως προϋποθέτει άνθρωπο που πληροφορείται η καρδιά του για τον τρόπο, για τον δρόμο της προσωπικής αναζήτησης και άσκησης. Αυτό δεν θέλει ιδιαίτερη κατάσταση. Για παράδειγμα η μάνα από τη στιγμή που συλλαμβάνει έχει ένα προνόημιο από τον θεό. Να ζει και τη ζωή κάποιου άλλο. Αυτό το πράγμα τη δίνει την χάρη να μαθαίνει να μπαίνει στην θέση κάποιου άλλου. Όταν ο άνθρωπος ασκηθεί με φιλότιμο σε αυτήν την διάθεση, μπορεί να λάβει μεγάλον φωτισμό από τον Θεό. Η μάνα δηλαδή η οποία μέσα στην διαδρομή της μητρική της ευθύνης λαμβάνει πίρα αυτής της διαδικασίας να βγαίνει από τον εαυτό της, πολλά περισσότερα μπορεί να αντιληφθεί για το παιδί της από ένα επιστήμων που μπορεί να έχει μελετήσει την ανθρώπινη ψυχή. Κατά αυτή λοιπόν την έννοια, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να μπορούμε να συμμεριζόμαστε την κατάσταση του άλλου και αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αν δεν έχουμε εμπειρία της ψυχής του ανθρώπου και αυτή την εμπειρία τη λαμβάνουμε μέσα από τον προσωπικό μας αγώνα δεν μπορεί κανείς να ομιλήσει για την αναζήτηση αν δεν αναζητεί δεν μπορεί κανείς να ομιλήσει για τα πάθη αν δεν πολεμάει με τα πάθη δεν μπορεί κανεί να μιλήσει για τον τρόπο για τον δρόμο που ελκύουμε την χάρη του Θεού αν δεν πήγες αυτή τη δικασία να αναζητήσεις τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, στοιχείο γενικότερα θα καταλήψουμε που δείχνει ότι ο άνθρωπος όντως αγωνίζεται να είναι χριστιανός είναι αν μπορούμε και συμπάσχουμε με τον ελάχιστο αδελφών μας. Ο Θεός μας δίνει μέσα από την φύση μας να το κάνουμε αυτό με την οικογένειά μας με τα παιδιά μας όμως το πνευματικό είναι να το κάνουμε για όλα τα παιδιά του κόσμου και να μην μας είναι κανείς αδιάφορος το πνευματικό που κρίνει την χριστιανική μας ποιότητα είναι κατά πόσο μπορούμε να αγαπούμε των αμαρτωλών αδελφών των χαμένων αδελφών μας, των έσχατων αδελφών μας. Η, η, η, αληθι, η αλήθεια της πνευματικής ζωής κρίνεται εν τέλει κατά πόσο μπορούμε να αγαπούμε τον εχθρό μας. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο του Ευαγγελικού Λόγου που είναι στοιχείο που φανερώνει πότε υπάρχει χάρη του Θεού ή όχι. Έτσι λοιπόν, για τον χριστιανό, τον πραγματικό χριστιανό, τίποτα δεν είναι αδιάφορο. Ούτε μπορεί να χωρίσει ο ανθρώπους ανθρώπου σε καλού και κακού, ούτε χαίρεται με την κόλαση των αμαρτωλών. Αλλά πάσχει πολύ περισσότερο. Αν ο ίδιο ο άνθρωπο έχει, εμπει... έχει λάβει εμπειρία τη απουσίας του Θεού, αν ο ίδιο ο άνθρωπο έχει λάβει εμπειρία τη άρση της χάρης του Θεού και έχει λάβει εμπειρία της κολάσεως προσωπικά τότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει να συμπάσχει με τον ομαρτώλο εμείς όμως είμαστε οχυρωμένοι βολεμένοι χριστιανοί, τακτοποιημένοι τελικά αυτός που είναι αληθινά, έχει τη δυνατότητα να είναι αληθινός παιδαγωγός, είναι αυτός που έζησε και την κόλαση και εσύ και την κόλαση. Ο Άγιος Χριστός τορμός λέει, όταν ο Κύριος θέλει να επιλέξει κάποιους γιαγέτες ενός λαού, ενός ποιμνίου, πρώτα, δείχνει την αδυναμία τους, έρει την χάρη του Θεού Θεός. βλέπουμε την αδυναμία μας, έχουμε κάποιο κουσούρι, κάποια αδυναμία για να καταλάβουμε ό,τι γίνεται δεν είναι δικό μας αλλά είναι του Θεού όταν νιώθουμε δυνα... δυνατοί όταν νιώθουμε εντάξι όταν νιώθουμε βεβαιωμένοι για την αρετή μας τόσο επικίνδυνοι γινόμαστε για τον άλλο και τόσο εύκολα μπορούμε να απορρίπτουμε ή να κατακρίνουμε τον άλλο αυτό λοιπόν σαν μια, ένα ήθος, σαν μια αρχή. Να δούμε λοιπόν τον τίτλο του θέματος. Λέει ώρα μηδέν. Από αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα είναι οριακά και ότι δεν πάει άλλο. Αυτό σημαίνει φαντάζομαι ώρα 0. Χρειάζεται όμως να, εξαιτίας αυτού να δούμε κάποια πράγματα τα οποία χρειάζεται να προσέξουμε. Ώρα μηδέν. Χρειάζονται σε αυτή την περίπτωση να προσέξουμε τον κίνδυνο και την παγίδα της απογνώσεως, όπου μεγιστοποιούμε το κακό. Όταν συμβαίνει κάτι στραβό, όταν συμβαίνει κάποια πτώση, κάποια δυναμία, ο αντικείμενος, ο πονηρός έρχεται να το μεγιστοποιήσει στη συνείδησή μας και να μας απογοητεύσει λοιπόν κυριαρχεί η αίσθηση ότι τα πράγματα δεν πάνε άλλο και ότι τα πράγματα είναι στραβά και κυριαρχεί το κακό λοιπόν η χριστιανική στάση είναι η αντίδραση σε αυτό όχι δεν είναι στραβά τα πράγματα μέχρι αυτού του σημείου δεν, δεν τονίζουμε το κακό ο διάβολος έρχεται και λέει ότι όλα είναι κακά όλα είναι μαύρα ουσενά ελπίδα αυτή, αυτή η αρνητικότητα πρέπει να εκλείψει από τη σύμειδησή μας λοιπόν η μεγένθηση του κακού είναι όπλον του διαβόλου για να φέρει απόγνωση για να φέρει απελπισία ο άνθρωπος του Θεού που θέλει να σκέφτεται όμορφα». και θετικά προσπαθεί να δει πού είναι οι ελπίδες. Δεν προσπαθεί να δει πού είναι η απελπισία. Προσπαθεί να δει το θετικό και να μεταποιήσει το κακό σε δυνατότητα. Όχι απλώς δεν βλέπει το κακό πρόβλημα αλλά το κακό το βλέπει και ως δυνατότητα. Καταλάβατε ο διάβολος και το όμορφο έρχεται και μας το παρουσιάζει άσχημο η χάρη του Θεού έρχεται να μας παρουσιάσει το κακό ως δυνατότητα θεραπείες και ζωής λοιπόν η μεγιστοποίηση του κακού δεν είναι όμορφο πράγμα αυτή η φωνή που κυριαρχεί πολλές φορές στο χώρο της εκκλησίας ότι ζούμε τους έσχατους χρόνους του κακό δεν πάει άλλο είναι τα τελευταία χρόνια που ζούμε κυριάχης το κακό δεν του Θεού αυτή η φωνή ψυχοπλακώνει την ψυχή δεν της δίνει όθηση δεν της δίνει δυνατότητα να προχωρήσει είναι καλό το πένθος αλλά με διάκριση το πένθο. είναι καλό το να εντοπίσουμε το κακό αλλά με διάκριση αν καταπιεί απόγνωση και αίσθησε ότι παντού κυριαρχεί το κακό δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει ασθένεια νίατος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του κακού είναι η ελπίδα. Και η ελπίδα η οποία ξεκινάει από τη μετάνοια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή του Θεού από την πεποίθηση ότι το παιχνίδι χάθηκε. Και πλέον οι νέοι βρίσκονται σε δρόμο που δεν έχει επιστροφή. Τι σημαίνει δεν υπάρχει επιστροφή. Ναι, άμα αφαιρέσουμε τον Θεό δεν υπάρχει επιστροφή. Μήπως τελικά δεν πιστεύουμε στον Θεό. Μήπως η, ε, η τοποθέτηση ότι δεν υπάρχει επιστροφή είναι γιατί πιστεύουμε στον εαυτό μας μόνο. Στο σύστημα της σκέψης μας και της αγωγής που δίνουμε. Αν είναι έτσι, ασαφώ δεν υπάρχει επιστροφή. Αν όμω πραγματικά πιστεύουμε στον Θεό, τότε θα αντισταθούμε. Λέει ο Γιάννη Χρυσόστωμο, στέλνοντα μια επιστολή σε κάποιο μοναχό που τα πέταξε, τον Θεόδοδο τον εκπαισόντα, Λέει: Και αν όλοι απελπιστούν, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Και αν εσύ απελπίζεσαι από τον εαυτό σου, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Λέει: Και αν ο Θεό βγάλει την απόφαση, και είναι τελειωτική απόφαση. Ακόμη τότε, και τότε ακόμη δεν απελπίζομαι γιατί ο Θεός αλλάζει τις αποφάσεις Του. Λοιπόν αυτό που είναι το πρώτο στοιχείο που οφείλουμε να έχουμε και είναι στοιχείο που δηλώνει ότι μας έχουμε ταπείνωση και πίστη στον Θεών είναι ότι δεν απελπιζόμαστε ποτέ. Και ποτέ δεν θεωρούμε τελειωμένα τα πράγματα. Και ποτέ δεν υπάρχει δρόμος χωρίς επιστροφή. Και ποτέ δεν υπάρχει ώρα μηδέν. Αν το μηδέν είναι η αρχή ζωής, ναι. Αν είναι το τέλος, δεν υπάρχει. Το μηδέν καταξιώνεται στην Εκκλησία ως αρχή ζωής, ποτέ ως τέλος ζωής. Η απελεπισία λοιπόν εξανεμίζει και την τελευταία εκμάδα ζωής στον άνθρωπο και δεν μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργήσει δημιουργικά. Η μεγαλύτερη άσκηση είναι η ελπίδα. Και στο έσκατο όριο της κακίας να φτάσουμε εμείς ή ο κόσμος, εξακολουθούμε παρά τις πιθανότητες και παρά την ανθρώπινη πρόβλεψη να ελπίζουμε. Αυτό σημαίνει πίστη στον Θεό. Το δεύτερο στοιχείο του τίτλου είναι «θα αρκεστούμε στην απόρριψή τους». Μα δεν είναι δυνατόν κανείς να μιλάει για απόρριψη, είναι δυνατόν κανείς να μιλά για απόρριψη. Έχει το δικαίωμα κανεί να απορρίπτει κάποιον, είτε νέο είτε γέροντα. Εάν τα πράγματα τα σκεφτόμαστε με έναν τρόπο κοσμικού νόμου, ναι, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Οι άνθρωποι που δικαιώνονται κατά τον νόμο και οι άνθρωποι που απορρίπτονται κατά τον νόμο. Αν πλησιάζουμε τα πράγματα με μια ανθρώπινη ηθική, ναι, οι άνθρωποι χωρίζονται σε καλούς και κακούς. Για την Εκκλησία δεν υπάρχει ο διαχωρισμός καλός και κακός. Υπάρχει ο διαχωρισμός ζωή και θάνατος, ζωντανός και πεθαμένος. Και έναν ζωντανό τον χαίρεσε. Έναν πεθαμένο δεν τον απορρίπτεις. Αλλά προσπαθείς να βρεις τρόπο και έναν λόγο που θα αναστηθεί. Ό,τι έχουμε εξάλλου είναι του Θεού και δεν είναι κατόρθωμά μας. Αφού είναι δώρο και δεν είναι κατόρθωμά μας πώς μπορώ εξαιτία του ότι εγώ έχω κάτι και όλος δεν έχει να τον καταρρικρίνω ή να τον απορρίπτω ο έλεγχος, η κατακριτικότητα, ο αφορισμός έχει καταντήσει ένα ιερό καθήκον για να υπερασπιστούμε τις αρχές μας και των Θεών. Λέμε, Πόπο, δινατόν ο ανθρώπο να κάνει τέτοια πράγματα. Πόπο, πώς απομακρύνθηκε από τον Θεό. Πώς προσβάλλουμε τον Θεό. Τι κάνουμε. Και αρχίζουμε τα κηρύγματα ελέγχου και αφορισμού. Τι, να προστατεύσουμε τον Θεό. Μα έχει ανάγκη ο Θεός. Τι, να προστατεύσουμε τον άνθρωπο. Τον προστατεύουμε έτσι. Ή τον καταδικάζουμε. και άρα δεν το δίνουμε ελπίδες Άρα πρέπει να μας προβληματίσει αυτή η στάση το ότι κατακαιραυνώνουν τους υπολείπους οι οποίοι φαίνεται να βρίσκονται στο κακό ή στην οργή. Γιατί συμβαίνει, γιατί στην πραγματικότητα το κακό που συμβαίνει στον κόσμο στο πρόσωπο κάποιων αδελφών μας προβάλλονται οι δικέ μας ενοχές και προσπαθούμε να ξορκίσουμε τις ενοχέ μας να ξορκίσουμε το δικό μας πρόβλημα που φαίνεται εκεί ένας ανθρώπινος οργανισμός όταν έχει κάποια ασθένεια βαριά βγάζει κάποια σύμπτωματα αν δεν βγάλει σύμπτωμα είναι πιο τα πράγματα λοιπόν το σύμπτωμα δεν είναι η ουσία της ασθένειας είναι αυτό που δείχνει την ασθένεια έτσι και με τους νέους είναι το σύμπτωμα που δείχνει ότι είναι άρρωστη η κοινωνία μας Ίσως είναι άρρωστη η θεσμή μας ίδως έχουμε πρόβλημα και στην κοινωνία και στην εκκλησία. Και να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ο νέο εν τέλει που αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο... βγάζει το σύμπτωμα του σώματός μας... το οποίο πάσχει, νοσεί. Όταν λοιπόν δεν θέλω να δω ότι έχω πρόβλημα... τι κάνω... ασχολούμαι με το σύμπτωμα. Ένας γιατρός που πολεμάει τα συμπτώματα και δεν βρίσκει το πρόβλημα, είναι επικίνδυνος. Και εμείς τι κάνουμε όταν ξορκίζουμε το κακό και καταδικάζουμε την οργή το νέο νεοσύμπτωμα κοινωνικής παθογένειας προσπαθούμε να κτυπήσουμε το σύμπτωμα και να μην δούμε την ασθένεια. Γιατί η ασθένεια αφορά εμάς και δεν θέλουμε να ασχοληθούμε τον εαυτό μας. Να δούμε πού πραγματικά έχουμε πρόβλημα. και όταν βρει, βγαίνει ένα πρόβλημα μας δείχνει ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μπορούμε όμως να το διαχειριστούμε, mm. όταν ένας πατέρας και μια μάνα περνώντας και ήδη από τη διαδικασία της νεότητος και των προβληματισμών κατέληξαν να μπουν σε έναν τρόπο ζωής σε ένα, σε, σε ένα στυλ ζωής και κάνα και την οικογένεια και τα παιδιά τους. Αν δεν ξεκαθαρίσαν μέσα τους τις στάσεις ζωής που επέλεξαν να έχουν και δεν ζουν το πραγματικό τους πρόσωπο αλλά το ψεύτικο, ζουν το προσωπίο τους είτε το προσωπείο του καλού χριστιανού είτε του καλού οικογενειάρχη είτε του καλού επιχειρηματία είτε του καλού έμπορου είτε του καλού επαγγελματία, χωρί όμω να τακτοποιήσουν μέσα τους την κατάσταση της καρδιάς τους και έχουν πολλά ερωτηματικά τα οποία τα θάψανε μέσα στη προσπάθεια ζωής για να επιτύχουν αυτά θα του τα βγάλει ο έφηβος ο νέος, το παιδί του. και ακριβώς το παιδί του, επειδή περνάει την ίδια δικασία τους βγάζει αναπάντητα ερωτήματα και καταστάσεις τις οποίες δεν διαχειρίστηκαν και δεν τοποθετήθηκαν και αυτό τους επαναφέρει τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα τους και τους βγάζει την στενοχώρια, τη θλίψη, τα διέξοδα και επειδή ακριβώς αυτό είναι πολύ δύσκολο οδηγεί στους αφορισμούς, στους δογματισμούς, στους κανόνες οι οποίοι επικεντρώνονται στο γεγονό ότι πρέπει και οφείλουμε να αγαπούμε και να σεβόμαστε τους μεγαλυτέρους, τους νόμους, τις αρχές, τις δικές μας αρχές και τα ιδανικά μας. <laughs> Ποιε αρχές, ποια ιδανικά αν αυτά δεν έχουν ζωή και πραγματικότητα ιδανικά που δεν μεταφέρουν στον νέο και στον κάθε άνθρωπο νόημα ζωής είναι ένα τίποτα αλλά για μας έχουν νόημα ζωής είναι απλώς ιδανικά ένας τρόπος να οχυρωνόμαστε και να νιώθουμε κάποιοι όταν λοιπόν δεν αγαπούμε τον αδελφό μας τον νέο τότε με ελαφριά την καρδιά τον απορρίπτουμε και να ξεφορτωθούμε από πάνω μας την ενοχή και την ευθύνη αλλά κυρίως να μην χαλάσουμε την εικόνα μας γιατί αν κάποιος είναι στιγματισμένος στην κοινωνία ότι είναι ανήθικος, είναι ανέντιμος θα θέλουμε να απομακρυθούμε από κοντά του και να μην χαλάσει και η δική μας εικόνα σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη λοιπόν όταν ο νέος βρίσκεται σε κατάσταση οργής, πτώσεως δεν θα θελήσουμε να συμμετέχουμε και να συμπάσχουμε και να γίνουμε κοινωνή του προβλήματός του και της κατάστασής του αλλά θα απομακρυνθούμε από κοντά του με το να αφανούμε οι ελεκτές του οι δικαστές του, η κατηγοροί του ο κατηγορος από τη θέση αυτή αμέσως βγαίνει πάνω από το λάδι Αυτή τη στιγμή που γίνουμε κατήγορο του άλλου δηλώνουν ότι εγώ δεν είμαι σαν αυτό είμαι έξω από το πρόβλημα είμαι έξω από την ενοχή Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απόρριψη. Η συνέχεια του τίτλου είναι «Θα αναλογιστούμε τις ευθύνες μας». Φαίνεται αυτό κάτι πολύ όμορφο και έχει μια φιλοτιμία και δηλώνει μια διάθεση αυτοκριτικής. Όμως και αυτό κρύβει κάποιες παγίδες. «Θα αναλογιστούμε τις ευθύνες μας», λέει. Η έννοια τη ευθύνη δηλώνει μία αίσθηση υπεροχής μία αίσθηση καθήκοντος μία αίσθηση υποχρεώσεως Μια πονεμένη ψυχή δεν αναλογίζεται ευθύνε, ούτε ψάχνει να αναλογιστεί. αυτομάτως λειτουργεί. Βγάζει πόνο. Δεν την ενδιαφέρουν οι ευθύνε, την ενδιαφέρουν πως θα μπορέσει να μεταδώσει στον άλλο ελπίδες όταν η καρδιά μιας μάνας πάση για το παιδί που μπορεί να είναι στα ναρκωτικά δεν ψάχνει να διευθύνες ο πόνος δεν την κάνει να διευθύνες την κάνει να βρει λύση Αναλογίζουμε ευθύνες όταν από καθέδρας και σε κατάσταση απόστασης μελετώ κάτι όταν μελετώ κάτι όταν το κάποιον, τον κάνω αντικείμενο, τον κάνω νούμερο, τον κάνω κάτι έξω από εμένα και δεν συμμετέχω βιωματικά στην κατάστασή του. Συνεπώς λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έννοια της ευθύνης έχει κυρίως την έννοια του ότι πάσχει η καρδιά μου για τον άλλον. Και όταν πάσχει, δεν σε νοιάζουν οι ευθύνε. Γιατί λες ναι, να δω τι ευθύνε μου για να ταπεινωθώ. Μα ήδη ο πόνο σε ταπεινώνει. Και καταλαβαίνει ότι εσύ είσαι ο για όλα. Νιώθουμε μέλη του ίδιου σώματο. Και όταν πάσχει το ένα μέλο, πάσχουμε όλοι. Επομένως, η ευθύνη μας μετατρέπεται σε πάθος, σε πόνο. Το ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό, αλλά χρειάζεται να δούμε και ένα άλλο στοιχείο. Λέει, θα αναλογιστούμε τις ευθύνε μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε τι που κάνει ο νέος δεν σημαίνει και σωστό. Η έννοια νέος από δεν δικαιώνει το οποίο τον άνθρωπο. Όπω ό,τι κάνει και ο λαός δεν είναι δικαιωμένο γιατί πρέπει η πολιτική να πάρουν ψήφους συνεπώς μπορεί ο ίδιος ο νέος να έχει ευθύνη αποκλειστική δεν χάνει την ελευθερία του δεν χάνει το αυτοξούσιο και ούτε σημαίνει ότι επειδή είναι νέος απενοχοποιείται αυτόματα και είναι σε κατάσταση αμνηστίας όταν κάποιο θέλει να ελέγχει και να κατευθύνει κάποιον το δικαιώνει δικαιώνω τον κόσμο για να γίνω αρεστός και μετά τον κάνω ό,τι θέλω η διάθεση να δικαιώνεται πάντα ο νέος επειδή ακριβώς είναι νέο. είναι μια πονηρή διάθεση για να μπορώ να τον ελέγχω και να τον κατευθύνω όπως εγώ θέλω να δούμε λοιπόν στη συνέχεια την έννοια της οργής των νέων λέει υπάρχει οργή των νέων που εκφράζεται είτε με έναν δυναμικό τρόπο να σπάω βιτρίνες να βάζω βόμβες να ποδοπατώ εικόνες να αντιδρώσω σχολείο, να κάνω καταλήψεις ή οτιδήποτε άλλο, είτε να έχω πέσει μια κατάσταση άνοιας και καταθλίψεως. Η οργή από μόνη της εκφράζει μια κατασταση ανοια και καταθλιψεως δυναμισμού. Είναι μια μορφή επιθετικότητας. Αν το πράγμα το δούμε έτσι όπω φαίνεται, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά πράγματα. Χρειάζεται να δούμε τι κρύβεται πίσω από την οργή. Όπως και σε κάθε αμαρτία ο φίλοι, ο πνευματικός να δει τι κρύβεται πίσω από αυτή. Δεν είναι πάντα αυτό που γίνεται η πραγματικότητα του άλλου άνθρωπου. Δεν είναι πάντα αυτό που κάνει η πραγματικότητα του. Ένας οργήλος άνθρωπος μπορεί να βωμάσαι ένας φοβισμένος άνθρωπος. Ένας οργήλος άνθρωπος μπορεί θα ένας ένας επιθετικός άνθρωπος μπορεί να είναι εν τέλει και αδύναμος άνθρωπος. Αν έχω το δω μια, αν δω μια παραβατική συμπεριφορά έτσι όπως φαίνεται και έτσι την καταδικάσω και έτσι την κρίνω το δεν έχω καμιά σχέση με την πραγματικότητα και την αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Όπως στην εκκλησία αν δω την αμαρτία μόνο μη σχετιζοντάς τη με τον αμαρτωλόν, με το πρόσωπο που τη διαπράττει και καταδικάσω την αμαρτία δεν θεραπεύω το πρόσωπο αν δεν δω την πραγματικότητα του προσώπου. Για την Εκκλησία δεν την ενδιαφέρουν οι αμαρτίες. Την ενδιαφέρει ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση είναι και ποια είναι η πραγματικότητά του. Ο θεραπευτής είναι αυτός που κάνει μια ακριβή ακτινογράφηση της πραγματικότητα του άλλου άνθρωπου όχι αυτός που μιλεί περί αμαρτίας και κανόνων αυτή η αμαρτία έχει τέτοια τιμωρία αυτό είναι τελείως αντιπαιδαγωγικό και αντιεκκλησιαστικό και αντιπνευματικό αλλά οφείλουμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από την πτώση ποιο πρόσωπο κρύβεται ποια ανάγκη το ανθρώπου τον οδηγήσε σε ποια πτώση ποια έλλειψη το ανθρώπου κρύβεται πίσω από την πτώση Λοιπόν, έχουμε την οργή. Ένας άνθρωπος οργίζεται γιατί λένε οι αφελοί άνθρωποι γιατί δεν βλέπει το, το μέτρο του να είναι ζωφερό μπροστά του. Και ότι υπάρχει δυστυχία και υπάρχει πείνα. Ε, καλά σιγά είναι μεγαλύτερη από δεκατίες πριν. Κάτι άλλο συμβαίνει. Τι συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος εξασθενήσει, εξασθενήσουν οι αντιστάσεις του γιατί έμαθε να έχει ό,τι θέλει όποτε το θέλει, έτσι. Όταν ο άνθρωπος παίρνει ό,τι θέλει όποτε το θέλει, δεν έχει δύναμη μέσα του να αντισταθεί, ούτε έχει δύναμη να αντιμετωπίσει τη δυσκολία. Έχει αδυνατήσει. Ένας αθλητής που δεν προπονείται, δεν μπορεί να βγάλει έναν αγώνα. Όταν λοιπόν εξασθενείται η θέληση του ανθρώπου, τότε στην κάθε δυσκολία δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Και τι του βγαίνει, το χούι, η διοριθμή, η ιδιοτροπία, η φωνή, η οργή. Οργίζουμε για να επιτύχουν κάτι χωρί κόπο. Όπω ένα μικρό παιδάκι που η μαμά του, γιατί νομίζει ότι έτσι το αγαπά του, δίνει τα πάντα, μόλι έρθει κάτι, κρινιάζει για να το επιτύχει. Αν έχει οριοθετηθεί, και έχει βάλει όρια με αγάπη και διάκριση ο πατέρας και η μάνα και ξέρει τι μπορεί να επιτύχει ή όχι, ξέρει να σέβεται για κάποια πράγματα, ξέρει να τοποθετείται, ξέρει να έχει τέτοια συμπεριφορά που δείχνει μια τιμή στον άλλον. Όταν όμως κάποιον του δίνουμε τα πάντα και παίρνει τα πάντα, τότε στη δύσκολη στιγμή... Δεν μπορούν να του πούν όρια. Αντιδρά, δεν πετυχαίνει αυτόματα, χωρί κόπο, αυτό που θέλει. Ένα σύμπτωμα μπορεί να είναι αυτό. Άλλο σύμπτωμα είναι αυτό που είπαμε, η ανασφάλεια. Η ανασφάλεια έχει να κάνει με δύο επίπεδα. Την ψυχολογική ανασφάλεια και την πνευματική ανασφάλεια. Η ψυχολογική ανασφάλεια έχει να κάνει με δύο επίπεδα και αυτό. Την ηλική ανασφάλεια και τη συναισθηματική ανασφάλεια. Αν ένα άνθρωπο βλέπει ότι πότε θα βρει δουλειά, πώ θα τα βγάλει πέρα, πώ θα κάνει οικογένεια, βλέπει τι δυσκολίε και στο σπίτι, ασφαλώ ότι βγει μια αίσθηση ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και πιθανόν αυτή η ασφάλεια να το βγάλει μια επιθετικότητα, μια αντικοινωνική συμπεριφορά που έρχεται με αυτόν τον τρόπο να πολεμήσει του υπεύθυνου αυτής της καταστάσεω που μπορεί να είναι το σύστημα, το κοσμικό, μπορεί να είναι θεσμοί. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένα μπορεί να είναι. Η συναισθηματική ένα έχει να κάνει με το γεγονό ότι το παιδί δεν εισέπραξε από το περιβάλλον την βεβαιότητα τη αγάπη. Δεν έχει τροφοδοτηθεί το συναισθηματικό του δοχείο τόσο ώστε να νιώθει αυτάρκη, δυνατό συναισθηματικά και άρα πάντα βλέπει το πρόσωπο του άλλου τον άνθρωπο που θα του διαψεύσει τι προσδοκίε, τον άνθρωπο που θα τον εκθέσει, τον άνθρωπο που θα τον εκμεταλλευτεί, τον άνθρωπο που δεν θα είναι αληθινό μαζί του. Και αυτό θα το βγάλει, οργή, αντίσταση. Θα του βγάζει παραλογισμούς, θα του το βγάζει αλλοπρόσαλες συμπεριφορές γιατί λαμβάνει λάστας μηνύματα. Τα μηνύματα που παίρνουμε από τους άλλους τα φιλτράρουν μέσα από τον ψυχισμό μας. Και αν ο ψυχισμός μας είναι στραβός παρερμηνεύει μηνύματα. Και βγαίνει αυτό, βγάζει την ασυνοησία και η ασυνοησία βγάζει την οργή και την επιθετικότητα. Σε άλλο επίπεδο, σε πνευματικό επίπεδο δεν υπάρχει ανασφάλεια δηλαδή ο άνθρωπος δεν πατάει στη γη δεν ξέρει ποια πρόταση ζωής να επιλέξει ή δεν του δίνεται πρόταση ζωής αν η εκκλησία δεν είναι κάτι παραπάνω από ένα πακέτο τυπικών εντολών και είναι πρόταση ζωής δίνει ελπίδα στον κόσμο είναι όμω τέτοια η εκκλησία είμαστε έτσι επιμένες είμαστε έτσι οι γονείς είμαστε έτσι η σύντροφοι λοιπόν εάν δεν μου δίδεται μια πρόταση ζωής που με εμπνέει που μου δίνει ζωή που με πείθει που με αναπάβει τότε έχω έναν πνευματικό μετεωρισμό, πατάω πάνω στο χάος η εκκλησία έρχεται στον άνθρωπο σήμερα να του πει ότι δεν είναι χάος τα πράγματα όχι με τα λόγια αλλά με τον λόγο ζωής που έχει και με το παράδειγμα και με το βίωμά τη. σήμερα λαμβάνουμε από την εκκλησία μια τέτοια εμπειρία ότι τα πράγματα δεν είναι χάος και ότι έχουμε κάπου να σταθούμε κάπου να πατήσουμε. όχι γιατί η εκκλησία μπορεί να κάνει φιλαθρωπικό έργο αυτό ικανοποιεί τον κοινωνικό τομέα αλλά η Εκκλησία έχει τέτοια εμπειρία ότι ο θάνατο νικήθηκε. Ότι είναι κοντά μα ο Θεό. Μπορεί να μα μιλήσει για τη χάρη του Θεού. Εάν μιλούμε μόνο για το τι ρούχα να φορούμε και πώ να συμπεριφερόμαστε, και δεν μιλούμε για τη χάρη του Θεού και τον τρόπο που μπορεί να πλησιάσουμε και να μα πλησιάσει η χάρη του Θεού, τότε ο άνθρωπο νιώθει υπαρξιακά ασφαλή. Τρομάζει με το γεγονό του θανάτου. Πρέπει να το καλύψει αυτό το κενό. Πώ να το καλύψει? και ένα περιστατικό μου είπε κάποιος άνθρωπος ότι ένας συγγενής του του είπαν έχει καρκίνο Και από τότε η Πάτριε βάζει μια φοβική επιθετικότητα προς όλους μας Η επιθετικότητα δεν είναι η κακή αυτού του ανθρώπου, είναι ο φόβος του Κάπω επαναστατεί, δεν ξέρει πώς θα διαχειριστεί αυτό ο γεγονό που πιθανόν να πλησιάζει Ο θάνατος Λοιπόν, η οργή του ανθρώπου είναι τελικά η φωνή, η κραυγή για να κρύψει μια άλλη φωνή μέσα του που του κεντάει την καρδιά που τον ενοχλεί καθημερινά με το γεγονός της ζωής τι γίνεται με τη ζωή αυτή λοιπόν η υπαρξιακή ασφάλεια βγάζει οποιασδήποτε μορφής οργή που μπορεί να είναι η αμαρτία η διάπραξη μιας αμαρτίας είναι ίσως μια μορφή οργής λοιπόν όταν χάσουμε τον προσανατολισμό μας γεννιέται στην καρδιά μας ένας πανικός Ενάχος. δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και τότε ο πανικός που εκφράζεται ως οργή ή θα στραφεί εναντίο μας δηλαδή η οργή μας επειδή είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι γιατί έχουμε τέτοιο χαρακτήρα η οργή μας που θα πάει επειδή δεν τολμούμε να την εκφράσουμε στο κοινωνικό σύνολο ή στο περιβάλλον μας που θα στραφεί, μέσα μας θα στραφεί Οδηγείται ο άνθρωπο σε μια καταθλιπτικότητα, σε μια δρανοποίηση. Δεν έχει ρόξη να κάνει τίποτα και παρετείται από τη ζωή. Η παρέτηση τη ζωή είναι μια μορφή οργή, η οποία αντί να στραφεί προ τον έξω άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπο έχει αυτή την ευαισθησία, τη στρέφει στον εαυτό του. Ή και ο άλλο, ο πιο δυναμικό, ο πιο τολμηρό, γιατί έχει έτσι τέτοιο χαρακτήρα, θα εκδηλωθεί η οργή του ω αντικοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά. Ο νέος, ένα στοιχείο που το χαρακτηρίζει και είναι πολύ όμορφο, είναι ότι απεχθάνεται την υποκρισία και το ψέμα. Όσο μπράνε τα χρόνια, επειδή δεν μπορούν όλα τα προβλήματά μας να λυθούν ή δεν μπορούμε να τα λύσουμε, μπροστά, στην, στην, στην, στην πορεία της ζωής μας, προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα. Δεν μπορούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, να τα αντιμετωπίσουμε, και βρίσκουμε έναν τρόπο να τα συμβιβάσουμε και έτσι γεννάται διαρ... σιγά σιγά υποκρισία ο νείος όμως το κρατά ακόμα γερό ελπίζει, το ψάχνει και έτσι απεχθάνεται την υποκρισία το σύστημα της εξουσίας δεν εμπνέει αλλά υπηρετεί την υποκρισία Υπάρχουν βεβαίως διάφορες κατηγορίες νέων που οργήσουν τα άλλες για να κάνει την πλάκα του να κάνει το χαβαλέ του όπως λέμε εκείνος γιατι εχει μια συμπεριφορα εχει καποια ψυχολογικα προβληματα του, του, του χαρακτήρου είναι, είναι σοβαρή, σοβαρή με την έννοια ότι δεν έχουν πραγματικά έντιμη διάθεση. Αυτού πώς μπορούμε να τους πλησιάσουμε με γενικότητες με δογματικούς, με αφορισμούς πιστέψτε με δεν είμαστε ικανοί να του αντιμετωπίσουμε και επειδή δεν μπορούμε τους καταδικάζουμε όταν τα όπλα λοιπόν όταν τα όπλα της εξουσίας είναι μόνο ο νόμος και όχι το ήθος η επιβολή και όχι η σχέση ο φοβισμένος κλείνεται ακόμη περισσότερο στον εαυτό του μέχρι υπότερο όμως λοιπόν έχουμε ένα σύστημα που δεν κάνει πρόταση ζωής που στην ουσία υπηρετεί την υποκρισία την εικόνα και όχι την ουσία το φαίνεστε και όχι το είναι σε αυτήν την περίπτωση Θέλει κάτι που να το καταξιώσει Η εξουσία στην εκκλησιαστική ορολογία δεν είναι κάτι κακό Γιατί σημαίνει την θεραπεία Την δυνατότητα θεραπείας Την ικανότητα θεραπείας Όταν νιώθει αποτυχημένη η εξουσία σε αυτό τον ρόλο Οποιασδήποτε μορφής εξουσίας Και μια γονεϊκή σχέση είναι εξουσία Το τι, τι χρησιμοποιεί τους νόμους Οφείλει να σεβαστείς, οφείλει να υπακούσεις Οφι, ε, Προφασίζεται την εξουσία που έχει Και δεν μεταφέρει ζωή και ήθος Αυτός λοιπόν ο νέος σε αυτή την κατάσταση θα κλειστεί ακόμη περισσότερο στον εαυτό του Μέχρι να πάρει τη δύναμη, να πάρει το θάρρος Να έρθει η ώρα για να μετατραπεί αυτός ο φόβος σε καταστροφή και επιθετικότητα Ο νέος δεν αποδέχεται το νομοταγή. Γιατί? Γιατί ξέρετε ότι η μεγαλύτερη ανηθικότητα είναι αυτή που επενδύεται με νομικού ακροβατισμού. Ηθικότητα και ανηθικότητα, τι είναι τελικά, Ηθικό είναι αυτό που περιέχει ζωή. Ηθικό είναι αυτό που δίνει δυνατότητα ασχέση αληθινή και αγάπη. Το πιο ηθικό γεγονός, η πιο τέλεια πράξη, ανεμποδίζει από τη δυνατότητα σχέσης, είναι ανήθικη. Αν εμποδίζει από τη δυνατότητα αληθινής αγάπης, είναι ανήθικη. Λοιπόν, ο νέος αγαπά την στάση ζωής που πηρετεί την αλήθεια και τη ζεστασιά της ανθρώπινη σχέση. Μερικοί νέοι που ορίζονται ως αναρχικοί ή αντικομοφορμιστές, στην ουσία είναι γιατί διεκδικούν τη ζεστασιά μιας σχέσης και προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν χώρο που να, δημιουργεί μια, να γεννά μια οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ψάχνει εστίαν δηλαδή χώρον που θα τον περιέχει και θα του δίνει μια υπόσταση και μια ταυτότητα με την οποία να έχει πραγματική αξία και αποδοχή και αναγνώριση. Δεν είναι νηστικός ο νέος από δουλειά, τόσο από δουλειά και υλικά γαθά, όσο από εμπειρίες και βιώματα που θα τον κάνουν να ανασάνει και να καταλάβει ότι αξίζει να ζει. Ποιος όμως να του τα μεταφέρει αυτά, ο κόσμος που προσπαθεί νόμιμα να κλέψει, οι γονείς που νιώθουν κουρασμένοι και αγχωμένοι, η εκκλησία που απομακρύνεται από το ευαγγελικό βίωμα και την χάρη του Θεού ισχυριζόμαστε και λέμε οι άνθρωποι που, ασχολούν με τους, που ασχολούνται με τους νέους ότι μιλούμε με τους νέους έχουμε διάλογο με τους νέους στην πραγματικότητα δεν μιλούμε με τους νέους μιλούμε στους νέους δεν αντέχουμε έναν διάλογο Ανοιχτό, που θα ακούσουμε την αφισβήτηση, την αμφιβολία και τις ερωτήσεις. Ο νέος θέλει να αισθάνεται ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε για την κατάστασή του, για την αγωνία του, για την αναζήτησή του. Πιο εύκολα δίνει στροφή σε ένα νέο παρά ικανοποιείς την αναζήτησή του. Ποιο μπορεί να ανταποκριθεί στην αναζήτηση του άλλου ανθρώπου αυτό που ίδιο ανταποκρίνεται στην προσωπική του αναζήτηση. Ανταποκρινόμαστε στην προσωπική μα αναζήτηση. Όσο άνθρωπο ανταποκρίνεται στην προσωπική του αναζήτηση γίνεται όριμο να μπορέσει να συμμετέχει να αναπάσει να δώσει παρηγοριά και ελπίδα στην αναζήτηση του άλλου ανθρώπου οι θέσει και τα αξιώματα και οι θεσμοί σπανίως έχουν αξία στη σύνδηση του νέου ανθρώπου μάλλον τα αξιώματα βγάζουν στο νέο μια διάθεση χλεβασμού και προσβολής όχι μόνο γιατί ο νέος αντιδρά σε οτιδήποτε θέλει να τον κατευθύνει ή να τον να κυριαχίσει πάνω του αλλά γιατί κυρίως θεωρεί ότι η εξουσία και τα αξιώματα διακατέχονται από μια ψύχρα από μια παγωμάρα από έλλειψη ευαισθησίας, από έλλειψη διακρίσεως να διακρίνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο νέο και ο κάθε άνθρωπος. Όταν λοιπόν υπάρχει η παγωμάρα της δύναμη, αυτό γεννά μία αντίδραση. Η πραγματική εξουσία είναι αυτή που μας πρότεινε ο Χριστός, που είναι η άρνηση της δύναμη. Όταν ο άλλος παρουσιάζεται ω αδυναμο, πιο εύκολα τον αποδεχόμαστε και πιο εύκολα τον ακούμε. Αν παρουσιάζεται ω πανίσχυρος, από τον οποίο νιώθουμε ότι εξαρτάται η ύπαρξή μας, τότε αυτό θα μας βγάλει την αντίδραση και την άρνηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ώρα είναι μηδέν. Αλλά όχι για τους νέους, αλλά για την κοινωνία μας, για το σύστημά μας, για τους θεσμούς μας. Πόσο είναι έτοιμοι να διαπημάνουν, να καθοδηγήσουν, να αναπαύσουν, να ελευθερώσουν, να προτείνουν. Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Η ώρα μηδέν λοιπόν εκφράζει κυρίως το δικό μας φόβο ότι δεν έχουμε κάτι να καταθέσουμε, δεν έχουμε κάτι να προσφέρουμε που να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του άλλου. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα στην ψυχή του νέου αλλά και του κάθε ανθρώπου. Για παράδειγμα, γιατί αξίζει να ζούμε. Μας θέτει ένας νέος αυτή την ερώτηση, γιατί αξίζει να ζούμε. Τι θα του πούμε. Θα του πούμε κάποιες θεωρίες. Αυτές οι θεωρίες που θα του πούμε όμω. Θα προσπαθήσει να δει εμείς τις ζούμε Για να δει αν είναι εφικτές Αν είναι πραγματικότητα Δεν θα δει τόσο τι του λέμε Αλλά πως το λέμε και πως ζούμε Θα το αποδείξουμε εμείς Αν που ζούμε Και αν είμαστε κάποια ρομποτάκια Που δουλεύουμε 15 ώρες την ημέρα Και αν είμαστε κάποια χριστιανικά φυτά Που απλώ Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να πάμε με, μία, με, με ένα ψυχαναγκαστικό τρόπο σε έναν παράδεισο. Τότε ασφαλώ δεν θα το αποδείξουμε με τα λόγια ότι αξίζει. Ότι υπάρχει λόγο που αξίζει να ζούμε. Λοιπόν, στο ερώτημα γιατί αξίζει να ζούμε, τι έχουμε να του πούμε, ασφαλώ μπορούμε να πούμε ότι είναι αλήτε. Ασφαλώ να πούμε ότι είναι αντίχρηστοι. Αυτό είναι εύκολη κουβέντα και εύκολη διάγνωση. Πιο δύσκολο είναι όμω να πούμε γιατί αξίζει να ζούμε. Στο ερώτημα υπάρχει ηθική στον κόσμο, υπάρχει αγάπη στην εκκλησία, γιατί να υπάρχει δυστυχία στον κόσμο, πώς μπορούμε να χαιρόμαστε και από τι. Και στο κορυφαίο ερώτημα του θανάτου, τι απαντούμε, τι πρόταση δίνουμε, τι βίωμα μεταφέρουμε, ποια εμπειρία μεταδίδουμε. Από αυτό κρίνεται η δυνατότητα του άλλου να εμπνευστεί και να ζήσει. Αυτό που λείπει από την Εκκλησία, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, είναι η χαρά και η ειρήνη, η πνευματική ειρήνη. και αντί αυτών ο Χριστιανισμός ταυτίζεται πολλές φορές με ένα μάλλον τυπικό πακέτο υποχρέωσεων. και άρα κάποιος γιατί να έρθει στην Εκκλησία, γιατί να ακολουθεί στην Εκκλησία, Το πρόβλημα των νέων, είπαμε και πριν, είναι πρόβλημα όλων μας, κυρίως πρόβλημα της κοινωνίας μας. Βολεύει στο σύστημα, αντί να κάνει αυτοκριτική, να εντοπίζει το πρόβλημα έξω από αυτό, σε μερικού που γίναν τέτοιοι, γιατί είχαν κακές οικογενειακές καταβολές και κακό περιβάλλον, και βολεύει την Εκκλησία, αντί να προτείνει τη μετάνοια και την οδό του αγιασμού και της αναζήτησης, να βλέπει το πρόβλημα σε κάποιους δαιμονισμένους νέους και αντίχριστους εχθρούς. Τι είναι πιο φοβερό για τον Θεόν, να καταπατούνται εικόνες ή εμείς οι πιστοί να παραχαράσουμε τη ζωή και το λόγο του Θεού να παραχαράσουμε με τον Λόγο και τη ζωή μας το θέλημα του Θεού. Και το σημαντικό, όταν παραχαράσουμε το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, όταν παραμορφώνουμε τη μορφή του Θεού στη συνδύση των ανθρώπων, δεν γίνεται κάτι απλό ότι προσβάλλουμε απλώς τον Θεών, αλλά ακυρώνουμε τις δυνατότητες και τις ελπίδες των νέων να βρει κάπου να ακουμπήσει ναι. να βρει μια κατεύθυνση ζωής να βρει έναν προσανατολισμό ζωής να πιαστεί κάπου μέσα στον υπαρξιακό του μετεωρισμό ξέρετε είναι τεράστιο αυτό το πολύ δυνατό συνέστημα ο άνθρωπος να είναι μετέωρος στην ζωή να μην ξέρει που να ακουμπήσει που να στραφεί Πού να βρει μια ανάπαυση και όταν εμείς που γινόμαστε οι διάκονοι των μυστηρίων του Θεού, όταν εμείς οι πιστοί που φανερώνουμε, οφείλουμε να φανερώνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, έχουμε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι ο Θεός, αυτό είναι χειρότερο από το να καταπατούνται κάποιες εικόνες. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται είναι πολύ χρήσιμο το να είναι ο άνθρωπος, να έχει αναλυτική σκέψη, να μπορεί να καταλαβαίνει και να ρυθμίνει συμπεριφορές, να είναι μελετητής, να έχει παιδαγωγές γνώσεις, αλλά πιο δυνατό απ' όλα είναι να απορρίψουμε αυτή μας την ικανότητα, να απορρίψουμε την εξυπνάδα μας, να απορρίψουμε την ηθική μας, να απορρίψουμε την άσκησή μας, να απορρίψουμε την αρετή μας, να απορρίψουμε τα κατορθώματά μας και να συντριβούμε. Και να μάθουμε τη μετάνοια. Στον πόνο το δικό μας, να συνενώσουμε τον πόνο των νέων, του κάθε ανθρώπου. Και η καρδιά μας να γίνει ολοκαύτωμα μπροστά στην αγάπη του Θεού. Να καταλάβουμε ότι για να φωτιστεί ο νους και η διάνοιά μας χρειάζεται να γίνει νους Χριστού να μηδενίσουμε το δικό μας χρόνο για να αρχίσει να μετρά ο χρόνο του Θεού να αρνηθούμε τη δική μας ευθύνη και να ζητήσουμε τον Θεό να αναλάβει την ευθύνη να πάψουμε εμείς να γίνουμε θέοι παιδαγωγοί των άλλων γιατί θα τους καταστρέψουμε και να ζητήσουμε αντί ημών να λειτουργήσει ως παιδαγωγός υπεύθυνο Χριστός. Αυτό όχι ως κουβέντα που θα μας κάνει να ξεφορτωθούμε την ευθύνη, αλλά ως επίπονη προσευχή. Που θα έχει πραγματικά εσωτερική οδύνη. Θα έχει πραγματικά συντριβή. Θα έχει αληθινή μετάνοια. να πάψουμε να το παίζουμε σοφή να πάψουμε να το παίζουμε καθοδηγητές να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε η πρώτη ασήμαντοι να καταλάβουμε ότι από μας ξεκινάει το κακό ότι το κακό του άλλου δυνασχε από το δικό μας η οργή του νέου δυνασχε με τη δική μας πτώση και τη δική μας οργή και όλο το κακό το κόσμο όλο να το ενώσουμε με το κακό που υπάρχει μέσα μας και να μας γεννηθεί μια μεγάλη απόγνωση, μια μεγάλη απελπισία η οποία όμως θα μετατραπεί σε μετάνια και μεγάλη ελπίδα και μεγάλη χαρά και τότε από την θλίψη θα έρθει χαρά, θα έρθει ελπίδα και ο κόσμος δεν έχει ανάγκη να βρει παιδαγωγούς που θα λύσουν το πρόβλημα των ανθρώπων αλλά ο κόσμος έχει ανάγκη να βρεθεί ένας που να τα ζήσει αυτά και να ελπίσουμε ότι μπορούμε και εμείς να τα ζήσουμε. Ξέρετε, για παράδειγμα, όταν υπάρχει μια νέατος ασθένεια, ένας θα βρει την λύση και θα σωθούν όλοι. Έτσι λοιπόν, στην πνευματική ζωή, δεν ισχύει το γεγονός ότι πρέπει να βρούμε μια διδασκαλία που θα πείσουμε όλους να αλλάξουν, αλλά χρειάζεται ένας να δει τον Θεό για να πούμε και εμείς ότι είναι δυνατό και εμείς να το δούμε. Χρειάζεται ένας να λάβει εμπειρία της Αναστάσεως για να έχουμε τη βεβαιότητα ότι και εμείς μπορούμε. Λοιπόν, αν ένας λάβει την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν τότε υπάρχει ελπίδα. Και, ότι μπορούν να αλλάξουν. και μπορούμε να ελπίζουμε. Όχι γιατί το μας το λένε τα νούμερα, όχι γιατί μας το λένε οι πιθανότητες, αλλά... Μα το λέει το γεγονό ότι κάποιο το έζησε. Όχι θεωρητικά, πραγματικά. Το είδε, το γεύτηκε, το ψηλάφισε. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από ανθρώπους που είδαν, που γεύτηκαν, που ψηλάφισαν Και περιγράφουν αυτό που τους δόθηκε. Αυτό που του αποκαλύφθηκε. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει από καλού και κακού. Δεν ξέρει από και ήσυχου. Δεν ξέρει από κατεστραμμένα τζαμάριζε. Του είναι τελείω αδιάφορα αυτά. Το ενδιαφέρει πώς η καρδιά θα βρει χαρά. Γιατί για τον Χριστό όλο τον κόσμο να κερδίσουμε, αν χάσουμε ψυχή μας χάσαμε τα πάντα. Λοιπόν, δυνατότερο από όλες τις οικονομίες του κόσμου και όλα, από, από όλα τα αξιώματα και όλα, από όλους τους θεσμούς έχει ο ένας, ο ανώνυμος, ο ελάχιστος αδερφός μας που μπορεί να είναι ένας αλήτης νέος. Για την Εκκλησία τα πράγματα παράδοξα. Λοιπόν ένας αλήτης νέος αξίζει όσο όλος ο κόσμος και αυτό τον αλήτη των νέων θα το σώσει ένας ο οποίος έλαβε την εμπειρία ότι είναι δυνατό να σωθούμε και αυτός μπορεί να βρει και να του πει το είδα, το γεύτηκα, σου το λέω είμαι βέβαιος για να μπορείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία. δεν θέλει να ακούσει τα γνωστά κηρύγματα και τους γνωστού ελέγχους ο Θωμάς το λέμε άπιστο αλλά για την Εκκλησία μας ορίζει καλή απιστία και ήθελε και ο ίδιος να ψηλαφίσει όχι για κανένα άλλο λόγο για να μπορεί το κήρυγμά του να είναι στηριγμένο στην προσωπική του εμπειρία και βεβαιότητα ότι είδα ψηλάφισα και τότε μπορούσε να γίνει Απόστολος εμείς αν δεν δούμε, αν δεν ψηλαφίσουμε αυτό το πράγμα μας κατατρώει και το παίζουμε χριστιανοί το παίζουμε σωτήρες των άλλων γιατί φοβούμεθα Θα δεν γίναμε σωτήρες στο εαυτού μας. Λοιπόν αυτή η ώρα του προσωπικού μας το, το δεν είναι ότι αναμαρτήσαμε λίγο ή πολύ αλλά αν μας αποκαλύφθηκε όντως ο Θεός στη ζωή μας ή όχι. Και δεν αποκαλύπτεται το Θεός τους δυνατούς. Είναι συνήθειά του από τότε που το γνωρίσαμε να αποκαλύπτεται στους αδυνάτους, στους έσχατους, στους Ελλειπή αδελφού μα. Και εφόσον η κοινωνία μα είναι έσχατη, ελλειπή, είναι η ώρα τη που μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεό. Όσο η κοινωνία μα πιστεύει στον εαυτό τη, δεν δίνει χώρο στον Θεό. Θεό. Όσο η κοινωνία μα καταστρέφεται, τόσο πιο έτοιμη είναι για να αποκαλυφθεί ο Θεό. Ο Θεό αποκαλύψει του κατεστραμμένου, στου ταπεινού, στου ελάχιστου, στου ανέντιμου, που ξέρουν την είναι Λοιπόν, η ώρα τη σχέσης μας, η ώρα μηδέν για τον Θεό είναι αυτή, της συντριβής, της μετανοίας. Μόνο τότε αποκτούμε δυνατότητες. Ο Αββάς Μακάριος αυτό το πράγμα έκανε. Ήταν άνθρωπος, συντετριμμένος, διαλυμένος, πονεμένος. Υπάρχει ο πόνος να χάσεις το παιδί σου. Υπάρχει ο πόνο να χάσει τον σύντροφό σου. Υπάρχει ο πόνο να χάσει την περιουσία σου. Υπάρχει ο πόνος να χάσει την τιμή του κόσμου. Υπάρχει όμως, και ο πόνο να ζει στην κόλαση και την αιώνια απώλεια. Αυτός ο πόνο σε συντρίβει, αλλά σε οριμάζει. Και αυτός ο πόνο σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει. Αυτό ο πόνο σου καλλιεργεί τη γνωστική ικανότητα. Αυτό ο πόνο σου δείτε τη δυνατότητα να συναντιλαμβάνεσαι, να συναισθάνεσαι, να συμπάσχει και να γνωρίζει το βάθο τη υπάρξεω εκάστοτε προσώπου. Τον πυρήνα, το βάθο εκάστοτε προσώπου δεν το γνωρίζουμε γιατί είμαστε έξυπνοι. Γιατί ζήσαμε κόλαση, το γνωρίζουμε. Με την κόλαση αφυπνίζονται τα αισθητήριά μα. Όταν πονούμε, ζούμε. Τότε ο άνθρωπο, ο τεράστιο οργανισμό. Είναι δείχμα ζωντανή οργανισμό πόνο. Λοιπόν, Ο πόνος δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ακόμα ζωντανός. Ο Αβάς Μακάριος, λοιπόν, μέσα από τον του πόνο, δεν μπορούσε να βγάλει κάτι αρνητικό για κανένα. Ούτε για την ειδωλάτρια ιερέα. Ο μοναχός, ο μαθητής του, ακόμα ήταν δυνατός. Πίστευε στη δύναμή του, πίστευε στις δυνατότητές του. Γι' αυτόν τον λόγο χαιρετούσε με αυτόν τον τρόπο που έβγαζε στην επιφάνεια μέσα από τον δεν μπορούσε να βγάλει κάτι αρνητικό για κανένα, Ούτε για την ιδολάτρια ιερέα. Ο μοναχό, ο μαθητή του, ακόμα ήταν δυνατό. Πίστευε στη δύναμή του, πίστευε στι δυνατότητέ του. Γι' αυτόν τον λόγο χαιρετούσε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί στην επιφάνεια την κακότητα του άλλου ανθρώπου. Ο Βά Μακάριος λοιπόν, με τον καλό του χαιρετισμό, μετέφερε την διάθεσή του, μετέφερε την αγάπη του, μετέφερε το πνεύμα του Θεού. Και αυτό το πνεύμα του Θεού ειρήνευε. Τον Ιδωλολάτρι, ιερέα. Του διώχνουν τα δαιμόνια. Το κακό δεν νοικείται με το κακό, αλλά με το καλό. Εάν δεν έχουμε το πνεύμα του Θεού, τι να κάνουμε τι διδασκαλίε, τι να κάνουμε τι θεωρίε, τι να κάνουμε με τι μεθόδου. Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που μεταφέρει ειρήνη στον κόσμο. Λέει ο Άγιο Σεραφίν του Σάροφ, βρε την ειρήνη και πολλοί άνθρωποι. Θα βρουν την ειρήνη κοντά σου. Μη πώς, λοιπόν η οργή των νέων και του κόσμου δείχνει ότι δεν έχουμε βρει την ειρήνη και εμείς που μας περιβάλλουν οι νέοι. Μη πως και η Εκκλησία δεν έχει σε, σε, σε, σε, σε δράση την ειρήνη που τους άνθρωποι να αναπαύονται αλλά περισσότερο τους δαιμονίζει και βγάζουν αυτή την επιθυωτικότητα και οργή. Μάλλον κάνετε ερωτήσεις τώρα, ει? Ο ιδιώνας σημαίνει ανθισβητείες. Yeah. Πώς η Εκλησία ευκλησιάσει τον ανθισβητεία όταν η ίδια είναι μεν ανθισβητεία, αλλά ανθισβητείες μονιδικά, εσωτερικά, εξωτερικά, μη δεν ανθισβήτησε την Εκλησία. Πώς το ευκλησιάσει λοιπόν, τον όνος μένου? Ευκλησιάσει τον οργισμένο. Λέει πώς μπορεί να πλησιάσει η εκκλησία των αφισβητήτων. Νομίζω ότι η εκκλησία εάν μείνει όπως είναι, δηλαδή κρατώντας τα μυστήρια της, χωρίς εμείς τα μέλη της, να προσβάλλουμε την αξία των μυστηρίων, ο νέος θα έρθει και βρει ανάπαυση. Το πρώτο πώς είπατε, αν το πιδάλιο... Ευχαριστούμε πολύ. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Το πιδάλιο το λόγο του Θεού. Ναι. Το πιδάλιο όχι μόνο δεν το λόγο του Θεού, το διασφαλίζει και το προστατεύει. Μπορεί να το παραχαράξει ο τρόπος που το διαχειριζόμαστε. Το πιδάλιο που είναι ένα βιβλίο που έχει κανόνες προστατεύει το χριστιανικό ήθο και προστατεύει ασφαλώς το θέλημα και το λόγο του Θεού ο τρόπος που το προσεγγίζουμε όμως είναι ένας τρόπος ένα ένας τρόπος μέσα από το οποίο, με τον οποίο ερχόμαστε να υποκαταστήσουμε την χάρη του Θεού και να αυτοδικαιωθούμε ασφαλώς δημιουργεί πρόβλημα άρα συνεπώ. Το πιδάλι δεν το παραχράσει, το βοηθάει εφόσον και εμείς το χειρισόμαστε σωστά. Κάτι σε αυτό επιπλέον θα θέλατε. Ναι, ε, έχω την αίσθηση και με αυτά που είπατε, συμφωνώ πάρα ότι σήμερα υπάρχει κακή διαχείριση του πιδαλείου. Και μένουν στην έκφραση και στην διατύπωση πάρα πολύ και τα κάνουμε σημαία αυτά. Mm -hmm. Ναι, ακριβώ. Εάν κάνουμε ο σημαία τις νομικές διατάξεις του πηδαλίου τότε δεν διαφέρουμε καθόλου από το μοσαϊκό νόμο και την φαρισαϊκή νοτροπία. Και πολλές φορές αυτο, αυτοί οι όροι δημιουργούν στον άνθρωπο πολλές αποθυμένε καταστάσεις που δεν τον αφήνει να ελευθερωθεί σε μια ζωντανή σχέση με οθειών. Στέκονται δηλαδή τροχοπέδι και εμπόδιο της ψυχής, στο να αναπνεύσει, να ανασάνει και να ελευθερωθεί σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και θεωρεί ότι δεν είναι πλήρης και ολοκληρωμένη θυσία του Χριστού για να σωθούμε, αλλά πρέπει να κλειπηρώσουμε και αυτό. Και αντί να αντιληφθούμε τις νομικές διατάξεις ως παιδαγωγικό θεραπευτικό μέσο, το αντιλαμβανόμαστε ως εξηλαστικό μέσο. Θα κάνουμε αυτό για να δικιούμεθα κάτι άλλο μα ήδη συγχωρούμεθα ή δικαιοδικούμεθα τα πάντα εφόσον θέλουμε και μετανοούμε και μας δίνονται δωρεάν έτσι λοιπόν υπάρχει ασφαλώς αυτός ο κίνδυνος να μην διαχειριστούμε σωστά αυτούς τους νόμους τους εκκλησιαστικούς και να υποκαταστήσουμε τη χάρη του Θεού με αυτά για να ισχυροποιήσουμε τη δική μας προσπάθεια τη δική μας δύναμη για να έχουμε και τη δυνατότητα να θεωρούμε τον εαυτό μας καλό σε σχέση με κάποιους άλλους ή να νιώθουμε τον εαυτό μας ενοχοποιημένο σε σχέση με τον Θεό και να μην αφαιθούμε σε μια σχέση που θα μας ελευθερώσει με τον Θεό. Το δεύτερο σημείο είναι είπατε, αν, ταμάτε, αν έπρεπε να σταματήσουν τους νέους. Γιατί αν πού ότι δεν του σταματούν, τι θα γινότανε τα πράγματα μάλλον πολύ χειρότερα έτσι δεν είναι ασφαλώς πρέπει να τους σταματήσεις για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα πρακτικά αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί αν τα μάτ θα έπρεπε να σταματήσουν τους νέους ή όχι το θέμα είναι αν τα μάτ γενικότερα οι δυνάμεις καταστολής πάρα σκηνιακά σε υψηλότερο επίπεδο έχουν καθαρότητα εντιμότητα και έχουν ηθική σωστή όπου κινητρό του είναι η προστασία του πολίτη και όχι άλλα πράγματα που είναι δυσάρεστα. για να γίνεται κάποιος στόχος δεν αποκλείεται να υπάρχει και λόγος. Άρα αν εκλείψει ο στόχος αν εκλείψει ο λόγος πάβει να υπάρχει και ο στόχος. Εάν η κοινωνία δεν αποδέχεται κάποια πράγματα και δεν τα παραδέχεται σημαίνει ότι κάποιοι λόγοι υπάρχουν. Δεν μπορεί να είναι ανέτιο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να εξηγιανθεί ένα σώμα για να πείθει για να επιβάλλεται. Χρειάζεται ένα σώμα να εξηγιανθεί για να εμπνέει, για να γίνεται αποδεκτό και να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Συνεπώς το κύριο είναι ένα σώμα να εμπνέει γιατί πείθει με την ε, καθαρότητα της στάσεώς του, ούτως ώστε να κάνει πιο αποτελεσματικότερο. Αλλά ασφαλώ, άλλη μόνο, πρακτικά δεν, επέ, δεν απέτρεπε αυτά τα γεγονότα, τα πράγματα θα γίνονται πολύ χειρότερα. Για πρακτικούς λόγους. Αλλά το ουσιώδε νομίζω είναι η φορή ενό χώρου, ενό θελούσου να είναι υγιή για να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί. Η υγεία εντοπίζεται στον ορθό λόγο του έργου μου, για ποιο λόγο το κάνω, και στο να μην συμβαίνουν άλλες παρανομίες, τις οποίες ψιθυρίζει όλος ο κόσμος, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι συμβαίνουν. Υπάρχει η παρανομία που φαίνεται του νέου που σπάει, και η παρανομία σε ένα άλλο επίπεδο, που ψιθυρίζεται στις κοινέ συνειδήσεις του κόσμου ότι συμβαίνει σε κάποιους φορεί και ιδιαίτερα σε αυτόν τον φορέα δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το αποδείξουμε αυτό όμως από τη στιγμή που μπαίνει στη συνείδηση στον ανθρώπο ξυπνάει η αφισβήτηση και η αφισβήτηση βγάζει στην οργή αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει να εξηγενθεί να αποκατασταθεί στη συνείδηση στον ανθρώπο ότι δεν συμβαίνει και είναι πιο αποτελεσματικότερο Στα... στα με αγάπη όρια. Ναι. Πόσο δύσκολα τα βάζει και πόσο δύσκολα τα κρατάς. Αυτό δεν το κατάλαβα. Μπορείτε να μου το δώσετε περισσότερο. Είπατε εσεί στην ομιλία σας, κάνετε μια νύχτα για την ευθύνη των νέων. Γιατί οι βάροι έχουν ένα κομμάτι ευθύνη. Δεν είναι όλα. Δεν είναι Άρα εκεί χρειάζονται κάποια όρια. Αυτά τα με αγάπη όρια πόσο δύσκολα μπαίνουν και ναι, ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό ίσως είναι το κεντρικό σημείο σε μια σχέση η οποία ε, έχει δύο άκρα το, πώς το λέμε, τον συντηρητισμό και τον φιλελευθερισμό μια διάκριτο ανοχή και μια διάκριτη αυστηρότητα είναι κεντρικό σημείο το να έχουμε διάκριση πώς χειριζόμαστε αυτά τα όρια. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πότε στις περιφορές των νέων υπάρχει όντως αναζήτηση, αγωνία και κάποια ηθική και κάποιος άλλος έρχεται και διαλύει. Ή κάνει κουβέντα με τέτοια παιδιά και μου λέγανε εμείς πάτερ, δεν σπάμε περιουσίε ανθρώπου. Κάνουμε επιλογέ. Πολυεθνικέ, τράπεζε και αντιστεκόμαστε σε ένα σύστημα που ξησιάζει τον κόσμο. Έχουν μια τέτοια επιλογή που τη στηρίζουν. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που σπάνε τα φανάρια στον δρόμο, σπάνε τα μαγαζιά, πάνε και παίρνουν πράγματα, έτσι να κάνουν την πλάκα του. Χρειάζεται πρώτα να ξέρουμε αυτά τα πράγματα, να τα δουλέψουμε μέσα μα και να διακρίνουμε πότε κάποιο ξεκινά από μια ξερή κακότητα στεγνή κακότητα και πότε κάποιος έχει μια συνειδητοποιημένη επιλογή αλλιώς διαλεγόμεθα και προσεγγίζουμε τη μια περίπτωση αλλιώς την άλλη αλλά σε κάθε περίπτωση είναι, δεν μπορεί να δοθεί μια συνταγή σε αυτό πως είναι αυτά τα όρια έχει να κάνει με προσωπική εμπειρία του ανθρώπου και αυτή η προσωπική εμπειρία έχει να κάνει με την προσωπική ορίμανση αν κανεί δεν αναλαμβάνει ούτω την προσωπική του ευθύνη, στον χώρο που βρίσκεται, στην οικογένειά του, να μελετήσει τα γεγονότα μέσα στην καρδιά του, τότε θα θέλει συνταγέ, θα θέλει νόμους να τον τακτοποιήσουν χωρίς κόπο. Όμως η εμπειρία της ζωής μας δείχνει αυτή τη λεπτή διάκριση και διαφορά, πότε όντως αυτή η αγάπη έχει ώρα και πότε όχι. ή αντίληψη της εκκλησία και της λατρείας μας προς τον Θεό έχει να κάνει και με την απομάκρυνση των παιδιών μας από την πραγματικότητα. Και αυτό που με ανησυχεί εμένα σαν μάνα είναι το πόσο μπορεί ο, ο διάβολος να επέμβει στους λογισμούς των παιδιών όταν αυτά τα παιδιά δεν είναι προστατευμένα εσείς λέτε, αν κατάλαβα... Πιόλοντας όλοι αυτή την πνευματικότητα. Το ερώτημά σας είναι, εφόσον εσείς δεν έχετε μια πνευματική ζωή σωστή, ναι. επηρεάζονται τα παιδιά σαν να έχουν κάτι ανάλογο και άρα γίνεται ευάλωτο στον πειρασμό. Ναι, και πόσο <coughs> εμπιδράφω στην βία την οποία βγάζω, γιατί ο διάφορος οδηγεί σε πράξει ακραίες του ανθρώπου, όχι μόνο τους νέου, αλλά αυτό με ενδιαφέρει όσο ευάλωτοι είναι οι νέοι, περισσότερο σε ολο Εντάξει, είναι ευάλωτοι, όπως ευάλωτοι είμαστε και όλοι και δεν υπάρχει άνθρωπος λιγότερο ή άνθρωπο ε, να σκεφτούμε ότι όντως η δική μας στάση η δική μας τοποθέτηση, η δική μας κατάσταση επηρεάζει τα παιδιά Ένας δηλαδή γονέα, ένας πατέρας, μια μάνα, ένας γονιός που δεν έχει πνευματική ζωή δεν θα δώσει κάτι ανάλογο εφόδιο στο παιδί του. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεται. Δεν σημαίνει ότι δεν θα δοθεί ένας τρόπος να βρει το δρόμο του γιατί υπάρχει κάποιο που προβλέπει. Υπάρχει πρόνοια και αγάπη του Θεού. Συνεπώ λοιπόν εμείς αν κάτι δεν κάνουμε μπορεί να το κάνει ο Θεός. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεύτερο, επίση, αν εμείς δίνουμε τις δυνατότητες στο παιδί. Δεν σημαίνει και αυτές τι δυνατότητες δόθηκαν σωστά. Μπορεί κάποιο παιδί από είναι στην εκκλησία να έχει φάει τόσο πνευματικότητα που να χουραστεί τόσο πολύ και να δεν έχει αιδιάσει και να μην θέλει ξανά να αυτά. Ή μάλιστα αν αυτή η πνευματικότητα δόθηκε ένα στραβό τρόπο για τόσα προβλήματα που δεν μπορεί να φανταστείτε, υπάρχει λοιπόν περίπτωση ένα παιδί να είναι άσχετο με την Εκκλησία και να έχει πολλά προβλήματα. Μπορεί όμω και ένα παιδί που είναι στην Εκκλησία να έχει φάει τέτοια καταπίεση, τέτοια στέρηση που όχι τον Θεό δεν έχασε, είναι άρρωστο και ψυχολογικό γιατί δεν έχει ψυχολόγο μια... να του βγάλουν με τάξη τα προβλήματα που έχει στην καρδιά του. Επομένω, η πνευματικότητα που δόθηκε είναι υγιή. Δεύτερο, δόθηκε με διάκριση και αυτός που δεν είχε πνευματικότητα χάθηκε από τον Θεό. Ο Θεός δεν νοιάζεται για Αυτόν. Και μη μας κάνει ο πανικός με τους δαιμονικούς λογισμούς. Πριν αυτού προηγούνται άλλοι, οι δικοί, μας εγω... οι δικοί μας λογισμοί. Οι φίλοι αυτοί λογισμοί που μας, πελα... που μας πελαγώνουν και μας ταλαιπωρούν. Ασφαλώς όμως είναι άδικο αν δεν πούμε ότι συνήθω, ένα παιδί που μεγάλωσε μια ατμόσφαιρα που είχε την εμπειρία του Θεού και να απομακρυνθεί όταν επιστρέψει έχει άλλες δυνατότητες και άλλη αντίληψη όχι όμως πάντοτε γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ένας άνθρωπος που δεν έχει καθόλου σχέση με τον Θεό να έρθει τόσο απλά τόσο καθαρά που να κάνει τεράστια βήματα υπήρχε ένα άνθρωπο που δεν είχαν ποτέ σχέση με την εκκλησία και έρχονται και σου λένε δεν ξέρω τίποτα πες μου τι να κάνω πάντε μου και παραδίδεται και αλλιώνεται αυτά τώρα είναι δουλειά του Θεού πιο πολύ εμείς βεβαίως ευθύνη μας είναι ό,τι καλό μπορούμε να κάνουμε ένα καλό όμως, ένα κακό όμως να αποφύγουμε τον φόβο την απόγνωση και την απελπισία και ό,τι ελλείψεις έχουμε να τις διαχειριστούμε σωστά με το να μετανιώσουμε, να κάνουμε προσευχή και να ζητήσουμε ο Θεό τις δικέ μας ελλείψεις με τη χάρη του να καλύψει Ευχαριστήσω πολύ σαν Επιμέριος αυτής της για την αγάπη σου και επειδή ευκαίρος ακαίρος συχνά και εδώ το άκουσα σήμερα κριτικάρεται η Εκκλησία Είπες και εσύ η Εκκλησία δεν κάνει αυτό ή εκείνο ή από την Εκκλησία λείπει αυτό ή το άλλο Τελικά ήθελα μια διευκρινιστική απάντηση στο ερώτημα τι εννοούμε όταν λέμε εκκλησία. Ποιο είναι εκκλησία, μόνο οι παπάδε ή οι ρασοπορεμένοι, δεν είναι το σύνολο βαπτισμένων Ορθοδόξων Χριστιανών, δηλαδή οι περίολογο οργισμένοι νέοι που ασεβούν, δεν είναι και αυτή η εκκλησία. Και μια διαπίστωση. Εκκλησία που απομακρύνεται από το Ευαγγέλιο δεν είναι εκκλησία. Ταπεινά χρονο, πω. Χρειάζεται ο καθένας μας προσωπικά, εάν είναι έτσι, αλλά και όλοι μαζί, να επανοπροσδιορίσουμε τη θέση μας στην Εκκλησία, εάν έχουμε χάσει τον δρόμο της Εκκλησίας, να αναλογηθούμε μήπως εμείς τελικά είμαστε η άσωτη γη και χρειάζεται να επιστρέψουμε τα νιωμέλη στο σπίτι του πατέρα μας, που είναι η όντως Εκκλησία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πατήστη, ναι. πολύ σημαντικά αυτά που είπατε και διευκρινιστικά. Ε, όταν κανείς κριτικάρει την Εκκλησία την κριτικάρει γιατί είναι ο μεγάλος του έρωτας η Εκκλησία και η μεγάλη του ελπίδα η Εκκλησία και η μεγάλη του αγαπημένη η Εκκλησία όταν κάτι το αγαπούμε και είμαστε ερωτευμένοι με αυτό, είμαστε πιο αυστηροί και περίμενα κάτι παραπάνω δεν είναι αυτό. Δεύτερο όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε όχι μόνο τους, ρα... τους ρα... ρασοφορεμένους αλλά την κοινότητα το σύνολο των πιστών και ασφαλώ δεν εννοούμε το σώμα του Χριστού ω μυστήριο έτσι το οποίο δεν προσβάλλεται, δεν θίγεται και δεν παθαίνει ζημιά ούτε μολύνεται. Μιλούμε mm. για τα μέλη τη Εκκλησία που μας όλη την κοινότητα, οι οποίοι ήδη με τη ζωή μα γινόμαστε οι πρώτοι εχθροί. Γιατί ο άνθρωπο που είναι μακριά θέλει να δει το φω για να έλθει. Αν εμεί το φω δεν το παρουσιάζουμε ω φω και το μετατρέπουμε ως σκοτάδι, εμποδίζουμε και αυτούς. Ασφαλώς και αυτή είναι μέλη της Εκκλησίας γιατί απλώς βαφτίστηκαν αλλά δεν επέλεξαν να είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Εμείς επιλέξαμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας και κατά αυτή την έννοια έχουμε ευθύνη αν, εφόσον επιλέξαμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας αυτό που εκφράζουμε, αυτό που δείχνουμε είναι η πραγματική Εκκλησία. Οπότε αυτό που είπα είναι πολύ σημαντικό να επιστρέψουμε ως άσωτι Ωζώντας ω άσωτι δίνουμε δυνατότητες και στους άλλους Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την αγάπη σας και την υπομονή